Στοίχη 13-25. Πρέπει να ζούμε εναξίως των ευεργεσιών του Θεού. 13:25 πρεπει να ζουμε λοιπόν τόσο μεγάλα και υψηλάς ευεργεσίας και δωρεάς μας εχάρισε ο Θεός, δι' αυτό περιμαζεύσατε τα σας και συγκεντρώσατε τα σκέψεις σας, ελευθερώνοντες των εσωτερικών σας άνθρωπων από κάθε τι τον εμποδίζει να υπηρετεί των θεών. Και εγκρατευόμενοι εις όλα ελπίσατε άνευ του ελαχίστου δισταγμού ότι θα λάβετε την χάρη της σωτηρίας την οποία σας φέρει ο Ιησούς Χριστός κατά την ημέρα της Δευτέρας μεγαλοπρεπούς αποκαλύψεως και παρουσίας Του. 14. Σαν παιδιά που μητέρα έχουν την υπακοήν και δεν απειθούν ποτέ στην αλήθεια χωρί να συμμορφώνεστε προς σας επιθυμίες οι ε οποίε σας διήφθηναν στο παρελθόν όταν είστε στην άγνοια και δεν εξέβρατε τον Χριστών και το Ευαγγέλιο, 15. Αλλά σύμφωνα με το παράδειγμα του Αγίου Θεού που σας εκάλεσε, γίνετε κι εσείς Άγιοι κάθε περίπτωση και σε κάθε τρόπο της συμπεριφορά σας. 16. Διότι είναι γραμμένον στην Αγία Αγραφή. Να είστε Άγιοι διότι εγώ είμαι Άγιος, λέγει προς εμάς ο Κύριος. 17. Και αν ονομάζετε και επικαλείστε Πατέρα των Θεών, ο οποίος αμερολήπτος και χωρίς να αποβλέπεις πρόσωπα, κρίνει τον καθένα μας σύμφωνα με το σύνολο των πράξεών του, με φόβο συμπεριφερθείτε κατά τον χρόνο της ζωής σας εν τη γη, ο οποίος είναι χρόνος ξενιτιάς, διότι η γη δεν είναι η αληθινή και παντοτινή πατρίσας. 18. Πρέπει δε με φόβον Θεού να κανονίζετε τη συμπεριφορά σας, διότι γνωρίζετε και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάνετε, ότι όχι με λύτερα φθαρτά, δηλαδή με αργυρά και χρυσά νομίσματα εξηγοράστητε και ελευθερώθητε από την ματαία σας διαγωγή και συμπεριφορά που την είχατε πατροπαράδοτον. 19 αλλά εξηγοράστηκε με το πολύτιμο νέμα του Χριστού το οποίον προσεφέρθη θυσία σαν νέμα μικρού αρνιού τελείως αμολύντου και καθαρού από κάθε ηθικήν κοιλίδα. 20. Ο Χριστός δε ως λυτρωτής και ως αμνός άμωμος θυσιαζόμενος υπέρ των ανθρώπων ή το γνωστός των θεών προπάντων των αιώνων. Και είχε μεν προγνωστεί από τον Θεόν έκτοτε προτού ακόμη να δημιουργηθεί ο κόσμος Εφανερώθη δέτια της ενανθρωπίσεως και αναστάσεως του κατά τον τελευταίων καιρών για σας, 21, οι οποίοι διαμέσου αυτού πιστεύετε στον Θεό, ο οποίος τον ανέστησε εκ νεκρών και τον εδόξασε, ώστε η πίστης που έχετε στον Χριστόν και η ελπίστη την οποία στηρίζετε σε Αυτόν, να είναι πίστης και ελπίστης Αυτόν τον Θεό που ύψωσε και εδόξασε τον Χριστόν. 22 Οφείλετε να κάμετε αγνάς και καθαράς σας ψυχά σας από κάθε ακάθαρτον πάθος και από κάθε κακήν επιθυμίαν και κλείσιν για τις υπακοείς σας στην αλήθεια την οποίαν υπακοήν θα σας δώσει το Άγιον Πνεύμα. Με την αγνότητα δε αυτήν παρασκευαζόμενη προς φιλαδελφίαν ελευθέραν από κάθε προσποίησην και υποκρισίαν αγαπήσατε ο ένας τον άλλον θερμός με καρδίαν καθαράν και ξένη προ κάθε ιδιωτέλεια. 23. Πρέπει δε να αγαπάτε θερμός και ενιδιωτελώς ο ένας τον άλλον, διότι είστε όλοι αδελφοί και έχετε αναγεννηθεί όχι από σποράν σαρκικήν και φθαρτήν. Η νέα ζωή που ελάβατε όλοι εκπηγάζει από σπέρμα άφθαρτων. Αναγεννήθητε δι' του λόγου του Θεού που είναι λόγος ζωντανό, γεμάτος δύναμην, λόγος που μένει στον αιώνα. 24. Ναι. Δεν είναι η αναγέννησή σας αυτή σαν την γέννηση που ελάβατε από τους αρχικού γονείς σας. Διότι κάθε άνθρωπος είναι σαν τον χόρτον και κάθε δόξα ανθρώπου ομοιάζει προς το άνθος του χόρτου. Ξηρένεται ο χόρτος και πίπτει μαραμένον το άνθος του. Έτσι και η σαρκική γέννηση δίδει φθαρτήν και εντελώ πρόσκαιρον ζωή. 25 ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και η ζωή λοιπόν στην οποία μας αναγεννά είναι ζωή αιώνιος. Ο λόγος δεαυτός του Κυρίου είναι το κήρυγμα που ω χαροποιός διδασκαλία διδάχθη σας.